101,5 FM Στερεό. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από Είσαι σκλά... <Τιχολύπτη>, Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα Στους 101,5 Και σε όλα τα ραδιόφωνα Τα οποία αναμεταδίδουν Στο ράδιο Γιόνις Περιμένεις το χιόνι Κώστα Ακόμη Σταμάτησε για καφεδάκι στο Βελβεντό Κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα Είναι η εκπομπή στον τοίχο Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα και σήμερα για να ρίξουμε μια ματιά στα 2681 4060, 2681 4060 για τι δικέ σα παρατηρήσει. Έχουν και κανένα μηχανάκι που περνάει απ' έξω, δεν έχει... Κυρία μου και κύριέ μου, το τι γίνεται στην κεφαλονιά από πρώτο χέρι ε, που μαθαίνουμε δηλαδή είναι ότι ο κόσμος ε, υποφέρει πραγματικά, υποφέρει πραγματικά όμως, μιλάμε για, για δυστυχία έτσι, έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικώς οι άνθρωποι και φυσικά πήγανε, ποιοι πήγανε να συντονίσουν την κατάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώ δεν μπορούν να χωρίσουν δυο γαϊδουριών άχυρο Άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά όταν γυρνάνε στο σπίτι του μπαίνουν σε άλλο σπίτι από τη βλακία που του δέρνει. Ούτε σαν τα μοσχάρια, πια μοσχάρια, αυτά τα μπλάρια δεν μπορούν να βρουν το δρόμο για το σπίτι του. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, εκείνο το οποίο κάμει εντύπωση βέβαια είναι το ότι ε, δώσανε εντολέ. Οι άνθρωπες δώσαν εντολές εκεί πέρα Να ε, βάλουν σκηνές Να να να να Απορίας άξιον είναι Ότι αυτοί που εκτελούν τις εντολές Δεν έχουν φωνή πια, Απλά εκτελούν εντολές Δηλαδή πόσο μυαλό ήθελε ρε Λοχαγέ Ταγματάρχη τι ήσουν εκεί που σε διατάξανε Να βάλεις τις ε, σκηνές στο γήπεδο Να γυρίσεις και να του πεις Ωπα ρε μάγκες, Εδώ πέρα να πούμε άμα βάλεις ρύζι θα, θα, θα φυτρώσει Έχει μισό μέτρο ε, Νερό Ούτε πληρωμένος διαιτητής δεν θα κάνει αγώνα Σε αυτό το γήπεδο Στήσαν τις σκηνές εντάξει, Τους διέταξε να πούμε ο ο, από, ο ο συντονιστής Βάλε τώρα χάλευε μεγάλε Ότι ένας από τους συντονιστές Είναι ο Δένδιας Α, Αυτό το καρτούν Τέλος πάντων αυτά συμβαίνουν Ο κόσμος είναι σε δυστυχία Δεν έχουν νεράκι ωραία νεράκι, ρε, Όχι να να αναπληθούν, να πιούν, δεν έχουν νεράκι, κατεστραμένοι είναι. Αλλά, κυρία μου και κυρίε μου, αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ενωμένη Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών, συγκινημένη από το δράμα της κεφαλονιάς, μετά το λόγο του αγαπητού μας Αλέξη, στο κάρτιελ Latin, όπου ήτανε μαζί με το, πως τον λέμε και το Jean-Luc Montpellier, πως τον λένε, του είπε μοναμή, μη φραντσεζάκια, η κεφαλονιά μας» και ξεχύθηκαν, μέχρι και ο Σαρκοζής, η Κάρλα δάκρυσε και έστειλε τέσσερις φρεγάδες κάτω στην κεφαλονιά, τίγκα στην προμήθεια και λέει να βάλετε και τον κόσμο μέσα». Το ακούν οι, Γα... οι Άγγλοι Στείλανε δέκα φρεγάδες Τα ακούν οι Ιταλοί Τι να σου λέω Τα ακούν οι Πορτογάλοι Στείλανε βοήθεια Μέχρι και οι Βορειοκορεάτες Στείλανε βοήθεια Ευ... Δεν είναι στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Θα μου πεις Έλα μόρο, εντάξει Όλοι είμαστε στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Η Ευρώπη των λαών Κυρία μου και κυρία μου Και και τον Οι Οι ναι. Ναι. η Ευρώπη των λαγών κυρία μου και κυρία μου κατασυγκινημένη μετά τις ομιλίες του Αλέξη όπως είπαμε έστειλε βοήθεια μην τον είδατε τον απαντήσατε του Γιάννη, τον Λιβέντη τον Αρχιλιστή όπου ο κόσμος αν πάει να κοιμηθεί στις σκηνές που του στήσανε δεν θα ξυπνήσει απλά με βροχοπνευμονία παρακαλώ Δεν είναι γνωστή η είδηση, μου λέει ένας τη λακρατή στα Διεθνή Μέσα. Ελά <Έλα> τώρα. <Ρε cier> Εντάξει. Ρε σου λέω, άμα πάει να κοιμηθεί άνθρωπος στη σκηνή στο γήπεδο, δεν θα ξυπνήσει με βροχοπνευμονία. <Ρε> θα ξυπνήσει με βράνχια. Θα γίνει... <Ρε> Ροφός. Θα γίνει μαρίδα σου, λέω. <Ρε> Τι να κάνουμε. Λεaire. Μη μου πεις τώρα ότι εσύ δεν έχεις πάει στην υπηρεσία <Ρε> να χτυπηθεί για την αδικία και σου είπε... Η υπάλληλος αυτά έτσι έχουμε Εμείς του λέει νόμους, Ο νόμους του λέει ουνόμους. Κυρία μου και κύριε μου, η Κεφαλονιά ξεπέρασε τις 10 μέρες και ζει ένα δράμα. Ε, έχουμε αφήσει πίσω τα δράματα του, της μερίδας του υπόλοιπου ελληνικού λαού. Καρκινοπαθών, αρρώστων, παιδιών, συνταξιούχων και... Μαθαίνοντα από πρώτο χέρι την κατάσταση στην κεφαλονιά φωνάζουμε κι εμεί. Θα μου πει ποιο να σας ακούσει, ρε, να σ ακούσει. Και, για την κεφαλονιά Αλλά κυρία μου και κύριε μου, όχι μόνο έρχονται, ήρθε η βοήθεια μετά την ομιλία του Αλέξη στο Καρτιού θα πάει κι ο ίδιος ο Αλέξης μετά το Παρίσι στην Κεφαλαιονιά. Και δεν θα πάει μόνο ο Αλέξη, θα πάει και το Κοτσούμπα. Το κοτσούμπα ού, θα κυκλώσουν την ε, ε, κεφαλονιά οι αριστερή, Θα προσγειωθούν οι αριστερή στην κεφαλονιά. Κοίταξε η αριστερή όπως με βλέπεις έτσι, όχι όπως σε βλέπω εγώ, ναι. Λοιπόν, και το δράμα των κεφαλ, κεφαλονιτών θα λάβει τέλος αυτομάτως. Αυτομάτως λοιπόν θα λάβει τέλος. Φαντάσου τώρα ότι αυτοί οι οποίοι ας αφήσουμε τους αριστερούς τύπου Τσίπρα και Κοτσούμπα οι οποίοι πάνε μετά από κάποιες μέρες κάτω στο νησί να συμπαρασταθούν στους δυστυχισμένους σκέψου ένα πράγμα ότι αυτοί που συντονίζουν αυτοί που συντονίζουν τώρα το σοσμό των κεφαλονιτών είναι αυτοί που σου ζητάνε να τους ψηφίσεις αύριο, να σε ξανασώσουν. Είναι αυτοί που ώρες ολάκερες στα μουμουέδια βγαίνουν καθημερινά και μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα να σε σώσουν. Παρακαλώ. Όχι. Ο παπιός. Mm -hmm. Γιάννης Λαζάρο, ορίστε. Έλα ρε, τι κάνει καλά Καλαμάτα Έχετε κανένα κοντέινερ να φύλετε στην κεφαλονιά Άμπρα, μαζέψτε τα κοντέινερ και στείλτε στην κεφαλονιά, τα χρειάζετε Τα κοντέινερ που έλεγχνει προχτές έμενε ο κόσμος μέσα mm -hmm. <laughs> Λάει καλά so Να είστε καλά Το μικρό σου όνομα mm -hmm. Γεια σου Ανδρέα mm -hmm. Γεια σου Ανδρέα τι να κάνω ρε αλεία, εδώ τρελαίνουμε, ζω μέσα στο πλεόνασμα. Εντάξει ρε παιδι μου, εμείς το καλούσε η ανάγκη να κοιμηθούμε στα σκηνάκια. Τώρα τα παιδάκια τα βάζουν να κοιμηθούν σε μισό μέτρο νερό. Μιλάμε ποιο θα του δικάσει για αυτά τα εγκλήματα. Ποιο θα του δικάσει, Στο τέλος, να σε καλά. Να σε καλά, αρέα, να σε καλά. Καλή σου μέρα Να είσαι καλά Να είναι καλά και καλάμάτα, Καλαμάτα Παπαγκόσμια πα, πα, ηγείναμε ρε Μας ακούνε στην Καλαμάτα Έχετε εκεί τη δυστυχία σας εσείς Έχετε το Τον πρωθυπουργεύοντα Φαντάζομαι το Κάποιον καλαματιανών, Θα τη γνωρίζω κάποιον. Σκυμμένο κεφάλι Αλλά όπως είπες Εντάξει εσύ κοιμώσουνα στο σκηνάκι Το καλούσαν οι συνθήκες κάποτε Άλλοι πολλοί ελληνάρες mm. Αλλά τώρα βάζεις ένα παιδάκι Μια μάνα Έναν άνθρωπο τέλος πάντων ε, Άνθρωποι οι οποίοι χρήσουν Παίρνουν οξυγόνο ένα άρρωστοι ρε παιδί μου Έχουνε, Και τους βάζεις σε μισό μέτρο νερό στο γήπεδο mm. Δηλαδή πόσο μυαλό χρειάζεται ρε μεγάλη Τι συντονίζεις ακριβώς mm. Κάνει κανένα καλό ψητό η Τζαμάικα Εκεί στην Καλαμάτα Αντρέα mm. Παρακαλώ τα αφίγα, μα δεν σου είπα, ας δεις σου στριγάτε τους αρκούς, Έλα, έλα. Ναι, ναι. Ναι, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Ποιο θα πιάσει... Τι είπες τώρα φίλε μου, έλα γεια Ποιος να πιάσει γκασμά, είπες ο Τσίπρας Άμα δεν γκασμά ο Τσίπρας θα νομίσει ότι είναι να πούμε gadget. Θα τι καινούριο είναι αυτό Όσο για τον κουτσούμπα, εντάξει ρε παιδί μου Άσε τώρα σου, μεγάλε άσε σου λέω Ένα από τα αρθράκια, το καινούριο που έγραψα χθες Μπείτε στο μπλογάκι μου εκεί να το διαβάσετε διότι βρισκόμαστε ανάμεσα στις κ, κα, κυριολεκτικά ροχάλες τον Άνων, τον Άνων, κυριολεκτικά άνων. Μπείτε λοιπόν, βαράτε και στο Google, στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου και θα, σας, θα βγείτε εκεί, φάτσα κάρτα βγαίνει. Αλλά κυρία μου και κυριέ μου, να, τώρα ε, βά, μπες και στη θέση του Αλέξη τώρα να γυρνάει από το Παρίσι, ε, ξαφνικά από τα Καρτιέλα τένα, να πούμε και τα Τροκαντερά. Για να, να, να βρεθεί τώρα Με το Γεράσιμο στην Καλαμάτα Παρακαλώ Έλα Κώστα Τα στα είπα έτσι Έλα Άμα Μέχρι στρελάνει αδερφέ Να σου πω τα στήλα, έτσι Έλα γεια χαρά γεια Γεια, mm. γεια σου Κώστα Γεια σου Κώστα τα νέα στάστηλα είναι Το ράδιο Γκιόνις Κοζάνη, Ότι το χιόνι ε, κατόπιν ενεργειών μου Πως λένε οι, Αυτοί οι ξεφτύλες Κατόπιν ενεργειών μου το χιόνι Είναι στο βελβεντό, πίνει καφέ Ο Σονούπο έρχεται, ετοιμαστείτε Κοζανίτες Να είστε καλά Και στην Κύπρο που εκεί πέρα, ε, Να είστε καλά όλοι Ελάτε να, να κάνουμε κάτι Τι να κάνουμε για την κεφαλονιά, τι μπορούμε να κάνουμε από τα μικρόφωνα αυτά, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε διότι δεν διαθέτουμε και κανένα εθνικό κανάλι να πετάξουμε τίποτα ξέκολα εκεί να κουνιούνται να κάνουμε κανένα, ε, πως το λένε ε, έρανο αλλά και έρανο να κάνουμε, τα λεφτά θα πάνε θυμόσαστε που πήγαν τα λεφτά που διαχειρίζονταν ο Μολυβιάτης για κάποιες άλλες καταστροφές πόσο εξ, εύκολα ρε φίλε ξεχνάμε ε. εκεί, ε, μπορεί να το δουν και ευκαιρία, α, να κάνουν ένα ε, μαραθώνιο Βέβαια Να μαζέψουν εκεί πέρα να πούμε σκύλου, σκυλούδε, Να αρχίσουν τα τραγούδια yeah. Να συγκινηθεί να πούμε η Ελενίτσα Να σπάσει τον κουβαρά τη. Τα γνωστά ξέρετε Να τα διαχειριστεί μετά ο Μολυβιάτης Τα λεφτά Για τους πληγέντες Κυρία μου και κυρία μου δεν, είναι, ε, δεν υπάρχουν λέξεις Να χαρακτηρίσεις την απόλυτη ξεφτύλα Την οποία ζούμε Δεν υπάρχουν λέξεις πια Ούτε σε αυτή τη γλώσσα, η οποία ε, έχει λέξεις για τα πάντα Δεν βρίσκουμε λέξεις Αμάν περνάν και αεροπλάνα Τι έγινε ρε παιδιά Ωπα ναι Λοιπόν ε, Δεν βρίσκουμε λέξεις Να τους χαρακτηρίσουμε πια Δεν υπάρχουν λέξεις Τώρα βέβαια όπως είπαμε Δεν ανησυχεί πια η κεφαλονιά Διότι ένας αριστερός έρχεται από το Παρίσι Άλλος αριστερός πάει από την Αθήνα να συμπαρασταθούν είπαμε μην μπερδεύεσαι είναι αριστερή όπως με βλέπεις τώρα με συγχωρείτε να επιστρέψουμε στον τεραμά των Σωτήρων μας Και Να σας μεταφέρουμε την είδηση Στην οποία μπορεί να μην δώσατε σημασία Βλέποντας τα Βιζόμπουτα, τα βιζόμπουτα, τα βιζόμπουτα ναι, Να κουνιούνται εκεί στη, Το Dancing with the Blur ε, Οι ενέργειες οι οποίες έκανε Ο πατριώτης Στουρνάρας και η παρέα του Να φορολογήσει όλους όσους Ακούμπησαν στις θυρίδες Τη Ελβετία τα δισεκατομμύρια τα κλεμμένα επέσαν στο κενό διότι η υπουργό Οικονομικών της Ελβετίας μας είπε ότι μην περιμένετε παιδιά για τη χώρα μας, δεν ισχύει η αναδρομική φορολόγηση καταθέσεων είπε για τη χώρα μας όχι μας μας για τη χώρα της, για την Ελβετία Τελεία και Πάβλα Παύλα, του βάλε και τελεία και Παύλα του Στουρνάρα βέβαια δεν έχει σημασία τι λέει ο Στουρνάρα Αυτά που λέω, αυτά που λέω στορνάρα θα πιστέψει εσύ. Διότι πέρα από πατριώτησο στορνάρα μου, είσασε στο ίδιο κόμμα ρε παιδί μου. Το λέει το κόμμα. Μην μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, κυρία μου και κυρία μου. Διότι ανάμεσα στα άλλα... ορίστε παρακαλώ. παρακαλώ δεν με διακόπτετε. Το είπε, ναι, τι παρακολουθείς τώρα και εσύ τα γραφόμενα μου, σε ευχαριστώ. Ε, σημασία τώρα τι, λέ, τι έλεγε ο Στουρνάρας πριν 10 μέρες και τι Τι έλεγε πριν 5 και τι έλεγε χθες και τι θα πει αύριο. Ο Στουρνάρας ένα μίσθαρνο όργανο, είναι, τα έχουμε ξαναπεί τώρα και είναι εντεταλμένος να λέει και να κάνει αυτά που του λένε. Εσμασία έχει ότι αυτό το ότι η Υπουργός των Οικονομικών του βάλε, Στον Ταβός εκεί πέρα Σε Ελβετίας, του βάλε τελεία και παύλα Και του λέει μην περιμένεις στον μου Αργή η πτήση Έχει ακυρωθεί η πτήση Οπότε θα πάμε στα Συνήθιοι υποζύγια Αλλά Αλλά μου μη μου ανησυχείς. New Νιου διλ Νιου διλ Νιου διλ ναι Επανήρθε στο κούρεμα του χρέους Και χρειάζεται η Ελλάδα Μας είπε ο Αλέξης Ένα νιου Deal. Ο Αλέξης τα μάθε όλα τώρα Τα νιου ντιλ Όλα όλα όλα Είναι από τη, ε, Διάβαζε Πολύτη Φιλόσοφο και πως τη λένε Την Αόμι Κάμπελ Και το παιδί καταλαβαίνεις Έτσι λοιπόν Χρειάζεται ένα νιου Deal. Που δεν θα αφορά την Ελλάδα Αλλά το σύνολο της Ευρώπης Είπαμε όπως μας είχε πει και εκείνο Ο σκηνοθέτης εκεί πως το λέγανε Ο Αλέξης δεν είναι η ελπίδα της Ελλάδας Είναι η ελπίδα του πλανήτη Οπότε λοιπόν από το Παρίσι πά πα, πα, πα, όλα στο Παρίσι Γίνονται ρε παιδί μου Ζητάει ο Αλέξης Ένα νιου ντιλ Νιου ντιλ Πώς λέγεται τον, το κόμμα που κατεβαίνει για να στηρίξει τον Αλέξη στην Ιταλία για, τη, για πρόεδρο της κονομισιόν. Πώς λέγεται νομίζεις. Λίστα Τσίπρα. Όπως το ακούς, το κόμμα είναι ιταλικό και λέγεται Λίστα Τσίπρα. Όχι, δεν είναι η λίστα του Σίντλερ πώς το λέγανε. Είναι η Λίστα Τσίπρα. Αν και μάλλον οι Έλληνε, Πρέπει να ετοιμαστούν για την τύχη αυτών που, που δεν γλίτωσαν από τη λίστα του Σίτλερ. Καλά τον λέω. Έτσι δεν ήταν εκείνο το. Ναι. Λοιπόν, λίστα Τσίπρα. Κάνανε εκδήλωση. Παρευρέθη ο συγγραφέα Αντρέα Καμιλιέρη. Ναι, η μικρή του Καμιλιέρη. Ο ιστορικός κοινωνιολόγος Μάρκο Ρεβέλη. Και ο φιλόσοφος Όταν ακούς φιλόσοφο, κόψε μακριά, μεγάλε. Ναι, τέλεια, εξημασία, Παόλο Darkas Darkas Παρακαλώ, <laughs> σε παρακαλώ, λίστα τσίπρα Όταν κυρία μου και κυρία μου φτάνει η Ιταλία η Ιταλία υποτίθεται τώρα αυτή στην Ιταλία ότι είναι αριστερή έτσι είναι αριστερή Αυτά όλα έχουμε πει σε παλιότερες εκπομπές διότι είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν επαναστάσει από μέσα σαν τους εξογκοινοβουλευτικούς αριστερούς στην Ελλάδα όπου θέλουνε να γίνουνε ευρωβουλευτές να γκρεμίσουν το σύστημα από μέσα τους είπαμε και τους λέμε και σήμερα ότι αυτά είναι απόρρια του ιστορικού συμβιβασμού του ιστορικού συμβιβασμού του λεγόμενου ιστορικού συμβιβασμού που, δεν ξεκι... που ξεκίνησε η... από την Ιταλία με αποτέλεσμα τον Μπερλουσκονισμό αλλά από ό,τι βλέπουμε έχει και άλλα αδερφάκια αριστερούς που φτιάχνουν λίστα Τσίπρα για να σώσουν την Ευρώπη με τον Αλέξη Κατάλαβες και με ρώτησε Ο άλλος εδώ πέρα πήρε τηλέφωνο πριν κανένα δεκάλεπτο Και μου είπε Καναγκασμά άμα πάει εκεί κάτω Να πιάσει τα χέρια του Κατάλαβες τι κασμά να πιάσει μεγάλο Εκεί καταντήσανε και οι Ιταλοί Είναι Το σύστημα αποφάσισε Από κάποια δεκαετία και πέρα Να τοποθετήσει καρικατούρε, καρικατούρε Στην ε... Ευρωπαϊκή τουλάχιστον, εξ όσων γνωρίζουμε, πολιτική σκηνή, όπως το σύστημα αποφάσισε, αποφάσισε κάποια στιγμή στη μεταπολίτευση να τραβήξει όλα τα σκατά από τη γενιά του Πολυτεχνείου να τα κάνει εξουσιαστές. Κατάλαβες? Να τραβήξει όλα τα σκατά από τη γενιά του Πολυτεχνείου να τα κάνει εξουσιαστές με τα σημερινά αποτελέσματα. Λίστα Τσίπρα λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου Beautiful. Στην Ιταλία Beautiful όπως το λες Παρακαλώ Μουσική <Τι> Δεν <Τι> θα ψάξω να βρω, <Τι> δεν είναι 12. Το σύστημα, μου λέει ένας φίλος εδώ, πάντα σκατά τράβαγε για την εξουσία. Ξέρεις, ε, ξέρεις ποιο είναι το... Δεν θα το έλεγα παράπονο. Ε, ποια είναι η, το σύστημα. Μπορεί να τράβαγε σκατά, να, να τα έχει για κυβερνήτες εδώ και πολιτικούς. Αλλά υπήρξαν κάποιες γενιές οι οποίες σε αυτόν τον τόπο πρόσφεραν αυτόν τον τόπο, τον έκαναν περήφανο. Δηλαδή η λεγόμενη γενιά του 30 α πούμε. Έτσι. παρόλο που έζησε αυτά που έζησε με, με τα ξάδες και τι άλλο έζησε να μου πρόσφερε στην Ελλάδα η γενιά που πολέμησε μετά ε, αυτό, όλο αυτό το ναζιστικό κόλπο πρόσφερε στην Ελλάδα η γενιά που πήρε το, ε, όπως το λες τα σκατάβαλα να κυβερνήσουν και μετεμφυλιακά την Ελλάδα αλλά η γενιά που ε, των Ελλήνων Πήρε μια κατεστραμμένη Ελλάδα και δούλεψε. Δούλεψε, την έστεισε πέτρα-πέτρα. Για να έρθει η γενιά αυτή της μεταπολίτευσης η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, τραβώντα. Δηλαδή, κατάλαβες ενώ σκατά ήταν πάντα στην εξουσία, από κάτω υπήρχε ένας λαός ο οποίος παρέδιδε στον επόμενο. Τούτοι εδώ όχι μόνο φάγαν αυτά τα σκατά που τραβήξανε από το λαό να κυβερνήσουν, όχι μόνο φάγαν αυτά που οι προηγούμενοι, Φάγαν και τα επόμενα άλλων πέντε γενιών μπροστά δεν χορτέρουν με τίποτε και συνεχίζουν να το κάνουν και βγαίνουν Έλληνες αυτή τη στιγμή με ταμπέλες να παλαμακίζουν σαμαροκουβελο... Κουρελο... Βενιζέλους ηλιές, κουκούτσια ε, πως τα λένε έχουμε τώρα και τον Πατριώτη το... τον στρατηγό άνεμο Λοβέρδους με κόμματα, τζουμάκε με κόμματα στρατηγό άνεμος με κόμμα Πατριωτικό λέει πω το είπε συνασπισμό. Λέγαμε και χθε. Τι συνασπισμό, Ρε Μεγάλε. Ή είσαι πατριώτη ή δεν είσαι. Τι συνασπισμό. Δηλαδή, όποιο δεν συνασπιστεί με σένα δεν είναι πατριώτη. Όποιο δεν πάει με το συνασπισμό τη αριστερά και τη προόδου δεν είναι αριστερό. Τι είναι αριστερό τελικά. Ο Αλέξη και το κοτσούμπα. Τι είναι ακριβώ αριστερό. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, σα έλεγα, σα είπα ότι. Ορίστε παρακαλώ. Να είσαι παράδειγμα, ναι, σωστή, η παραδείγμα, σωστή η παραδείγμα, να, Ναι, καλά λέει εδώ ένας φίλος, να μας πει τελικά, όταν κάνεις ένα σπι... συνασπισμό, τον κάνεις εναντίον κάποιου, τούτοι εδώ το, ο Πολύδωρο εναντίον, εναντίον του μνημονίου Τον κάνει το συνασπισμό Θα μας τρελάνετε Όμως κυρία μου και κυρία μου Επειδή εμείς ήμαθα οι πρώτοι Που παρουσιάσαμε Το κόμμα του στρατηγού άνεμου Χθες Και κάναμε και μια ανάλυση Και στο αρθράκι που γράψαμε Στο κάθε Ελλάδα και Καϊμός Μπορείτε να το, το διαβάσετε Συγκεκίνημένος Ο στρατηγός άνεμος μας ε, έδωσε τα συγχαρητήριά του Και ενώ αύριο, αύριο πέμπτη θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση Έχει φτιάξει, παρακαλώ Σου είπα, όπως με βλέπεις Βλέπεις, τέλα γεια, γεια Ελά, yeah. Είναι αριστερή όπως με βλέπεις αδερφέ μου, στο εξήγησα Αυτή Λοιπόν, όπως σου έλεγα, λοιπόν κάτσε σου, έχω σοβαρή ανακοίνωση Ο στρατηγός άνεμος συγκεκριμένος <σομίλια> Μου έστειλε το διαφημιστικό του κόμματος Παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε τα ρεδιοφωνάκια τέρμα και ακούστε το πήρε το ποτάμι Σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώ. Σα ζητώ να εκτιμήσετε. My homies, my cars. Atifugium. Sa... Ειλικρινώ. Σα ζητώ να εκτιμήσετε. Σ' άλλους πόπουλοι, ότι πάσχουμε σου lectures λέξε. His master's voice. Ω κράτο, ω κοινωνία, ω διοικητική δομή από του εργάτε εντό εισαγωγικών του πεδίου. Δίου, δίου, δίου. Κομιλφό, βερίζ. Life after death Κι όσα δει την κομμένη γράνα Γράνα, γράνα Που σημαίνει υδραγωγός Που καταστρέφει το νερό Το έδαφος Και ύστερα κόβει, γλύφει και κόβει την άσφαλτο Η supreme alex έστω, Τα τωτατών ταινούν τα τωματί Και θα έρθουμε εμείς ύστερα Illusion of omnipotence Οι συμβαρείτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τρυφιλότητας και των σχεδιασμάτων έχασαν έχασαν από τον κρότονα θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν There is life after death Εδώ τα δισεκατομμύρια στη Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα Latifugium. γιατί ο δρόμος τριπόλεως Καλαμάτας κάνει Mobility, my home is my cast. Εξαιτία τη διακοπή από το νερό, αλλά και στη μαλακάσα το ίδιο είναι. Του άλλου πόπουλοι, σου πρέμα λέξα έστω. Τα τότα το, τόντε νουν τα τόμα. Τι απήρε το ποτάμι, μα πυροκόταμο. Παρακαλώ. Βεβαίως, να μου το στείλει να, να μου το στείλει, Να μου το στείλεις Να μου το στείλεις <laughs> να μου το στείλει. Είμαστε να σε καλά Να σε καλά Να σε καλά the, re, the life after is death Αυτά είναι Το ακούσατε σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση Ορίστε <laughs> <laughs> Δίπο Δίποτα ρε, τελειώσατε ρε, Έχετε τελειώσει έτσι, έτσι μπράβο. Πώς σου είπε, The life after After death, death, death, boom, boom, death, death, death, death, death, death, death, death, death, το death, death, death, death, συνασπισμού death, death, death, death, death, death, death, death, death, death, death, death, Αυτούς δεν τους έχει σήμερα που σε βάρεσε η κρίση κατακούτελα Ο Πολίδωρας είναι εκεί 40 χρόνια 40 χρόνια από την νεολαία των οικοκυραίων Ή βουλευτής, ή υπουργός, ή διαχειριστής της ζωής σου Αυτός λοιπόν, είδατε όμως τιμή Μας έστειλε να παίξουμε το, το διαφημιστικό του κόμματος πρώτη σε πρώτη πανελίνια μετάδοση. Αυτή είναι, τι είναι. Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός μας έκλεισε το σπίτι και ο Βύρον ο Πολίδουρα ο Αψλός Θα λέγανε εδώ η αρτινή φύλαθλη. όταν έπαιζαν α πούμε παλιά με την καλαμάτα. Μιας και καλαμάτα. Λοιπόν φώναζαν. Σας πήρε το ποτάμι, σας πήρε ο ποταμός σας έκλεισε το σπίτι ο Μαύρο ο Ψηλό. Ο Μαύρο ήταν δικός μας για τους καλαματιανούς. Οι εκεί θα θυμούνται. Τις μεγάλες μάχες της μαύρη θύελας Με τη μεγάλη ομάδα τότε της Καλαμάτα Βέβαια η Καλαμάτα μετά πήγε στην αλφα εθνική και εμείς πήγαμε στον απόπατο Χωρίστε Πάντα όλα Νομίζω ότι εσύ πας για την πρόσωπος του κόμματος στην ΑΑΜΑ Λα, για, για, για, για. Τον έχω τον πρώτο εδώ Ο οποίο θα πάρει στις πλάτες του την, Τον αγώνα του στρατηγού άνεμου Στην περιοχή κυρία μου και κυρία μου Αυτή είναι Και μες στο χαμό Έχεις και το Λοβέρδο Δεν έχει αποφασίσει ακόμα λέει με ποιο θα συνεργαστεί Ο Λοβέρδος Σωτήρας κι αυτός Τραβηγμένος όπως είπαμε από τα σκατά της γενιάς του Πολυτεχνείου να κυ, κυβέρνησε τη Σοσιαλιστούμπα τώρα σου λέω μιλάμε για Σοσιαλιστούμπα μεγάλη, έχει κόμμα κι αυτός και έχει κόμμα μεγάλε και έχει και αντιπροσώπους ε, όπου να πας, πας. Σε όλη την Ελλάδα αυτοί έχουν αντιπροσώπους Επειδή κάποιος μου λέγε κάποτε ότι η εξουσία δεν έχει πρόσωπο Τράβα λοιπόν εκεί που μαζεύονται στα ξενοδοχεία που Μαζεύονται και λένε τα δικά τους να δεις το πρόσωπο της εξουσίας Αυτή είναι, αυτά τα παλαμακιστήρια είναι τελικά το πρόσωπο της εξουσίας Διότι όπως είπε και ο Μίσιο, Αφήστε τους ωραία με τα ντουβάρια Τι θα κάνουν με τα ντουβάρια θα μείνουν αν δεν βρει παλαμακιστέ, ο Πολίδωρας, ο Λοβέρδος, ο Τζουμάκας Δεν μιλάμε για τα μεγαλύτερα προσώπατα στην Σαμαρά, αυτοί είναι μεγάλοι σωτήρες Και στην Μπεμπεγενή και Κουρέλα, μην το συζητάμε Χωρίς Παλαμακιστήρια τι θα κάνανε Τι θα κάνανε Γιατί θέλουν κόμματα, κομματίδια, κομματοιστορίες Διότι σε ένα κόμμα, αν ήταν ένα κόμμα Λέμε τώρα, όλη η Ελλάδα Θα συμμετείχες και εσύ και θα τον έβλεπες στον αλυταρά που απλώνει το χέρι στο μέλι. Και θα του το Θα τον έβλεπες τον Καραγκιόζη ο οποίος εις βάρος του παιδιού σου ε, με, με αναξιοκρατία προωθεί το δικό του παιδιού. Και θα του ρίχνες μπατ το δικό του παιδί. Και θα του μπάτσο. Κατάλαβες. Δεν του συμφέρει. Διότι στα κοινά θα συμμετείχαν όλοι. Άπαντες. Τώρα λοιπόν... Με κόμματα-κομματίδια, τελείες, κοινοβουλευτικά, εξωκοινοβουλευτικά, αριστερούς, δεξιούς, πατριώτες, άνεμου, εθνικιστές, εθνικολάγνους, πατριδολάγνους, ε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όλοι στη Μαρμίτα, όλοι οι άχρηστοι μπροστά και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σλάλομ όπως έκανες τα τελευταία 30 χρόνια για να ζήσεις. Σλάλομ έκανες για να ζήσεις, τους έβλεπε δίπλα σου του άχρηστους. Δεν τους έβλεπες Αλλά και τι να κάνεις Απόλυτο δίκιο έχεις Πού να βάραγες Τι να έλεγες Δεν έβλεπες ποιος ξεβράκωτος Ξαφνικά σου εμφανιζότανε με πουρο Το βλέπες Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα Έκανες απλά σλάλομ να επιβιώσεις Το ίδιο λοιπόν Καλούνε και μια ομάδα Ελλήνων Ο δεν έχει σημασία Να κάνει και σήμερα Μόνο που σήμερα Παρακαλώ Λittle person, ναι, ού, ναι, ού, ού, ναι, ού, ναι, ού, ού, ού, ού, ού, ού, ού, ού, ού, Λίστα Τσίπρα Ήρθε η ώρα μου λέει ένας φίλος να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε τότε Πού να το κάνεις αδερφέ μου Πού να το κάνεις Πού να το κάνεις Ακόμα και οι χελώνες εδώ δίπλα στο, στο οικόπεδο I... Σε κόμμα είναι Θα σου ορμήξουν οι χελώνες Κατάλαβες σε καλούν και σήμερα Η διαφορά με το σήμερα δεν είναι αυτή που μου είπε φίλε μου Είναι ότι ενώ όλο αυτό το καιρό υπήρχε κάποια πηγή Να πα να... να ζήσεις να, να επιβιώσεις πηγή να εννοώ να, να βγάλεις πέντε φράγκα. Τις κλείσαν τις τρόφιγγες όλες. Τις κλείσαν όλες τις τρόφιγγες. Τα πάντα. Δεν υπάρχει γλιτωμός. Από πουθενά. Σλάλομ λοιπόν κυρία μου και κυρία μου. Σλάλομ μπλόκαρε το taxis net. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Και βάζει πρόστιμα. Εσύ πληρώνεις το taxis net. Το taxis net. Net. Είναι μπλοκαρισμένο και σου βάζουν πρόστιμα. Βέβαια. Εδώ να εξάρουμε προσωπικός Την κίνηση των κριτικών αγροτών Των κριτών αγροτών Καλά το είπα, καλά το είπα ναι Λοιπόν, οι οποίοι Οι οποίοι κάνανε μια πανέξυπνη κίνηση Για να διαμαρτυρηθούν Δεν πήγαν να κλείσουν το δρόμο Για να ταλαιπωρήσουν επιπλέον Εμένα το δυστυχισμένο Που δεν βλέπω μπροστά μου να πάω στη δουλειά Ποια δουλειά τέλος πάντων ναι. Πήγανε και κλείσανε την εφορία και λέει εμείς θα την κλείσουμε επαόριστον. Αυτό είναι χτύπημα. Κάνανε λοιπόν μια ενέργεια όχι απλά έξυπνη. Μια ενέργεια που θα πονέσει το κολοσύστημα για να ακούσει το λό, τα αιτήματα των αυρωτών. Πολύ καλή ενέργεια λοιπόν να κλείσουν την εφορία εκεί στο, στην Κρήτη. Όμως, παρακαλώ. Το επικροτής. Α, μπράβο ναι. Όχι Σωστό, έλα Ναι, έχουμε εδώ και ένα φίλο Ο οποίο επικροτεί, είναι δυνατόν Φυσικά, τι να πάνε να χτυπήσεις να Κλείσε μου εμένα τώρα εδώ τη γέφυρα καλογύρου Ή κλείσε ξέρω εγώ πάνω στην κουζάνη Εκεί πες μου μια ρε ναι, κόστα μια διασταύρωση Λοιπόν, Ή κλείσε ξέρω εγώ ε, Στη... Στα, τα μάλγαρα ξέρω εγώ και τέτοια ωραία και τι έγινε, ποιον τα να πούμε τον ταλικέρι που πηγαίνω, έρχεται για το μερογκάματο εμένα που μπορεί να πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο λοιπόν εδώ αυτή ήταν η κίνηση την κλείσαν τέλος και να την κρατήσετε κλειστήρε ρε εκεί. κλείστε την εκεί ε, επαόριστο τι επαόρ, κλείστε την για πάντα τελειώστε την λοιπόν είναι εξ όσων ε, γνωρίζω σε τέτοιε ενέργειες είναι η δεύτερη Έξυπνη με αποτέλεσμα Την πρώτη, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε Έγινε εδώ και πολλά πολλά χρόνια Όταν στο μακέλευαν τους Σέρβους πάνω Τους ξεσκίζανε Οι Ευρωπαίοι με τους Νατοικούς συμμάχους Και τα Φιλαρά και τα Αμερικανάκια Λοιπόν, είχαν βγει κάτι κουκουέδες Που είχαν δυο δράμια μυαλό και Αλλάξαν τι ταμπέλες στη Θεσσαλονίκη Και αντί να πάνε τη για τη Σερβία τα καμιόνια του, του ΝΑΤΟ βρεθήκαν στη Λαχαναγορά, στην κεντρική Λαχαναγορά των Αθηνών. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό. Φτε, είναι μια, ήταν μια ενέργεια. Τούτη ενέργεια λοιπόν που κάνουν οι αγρότες στην Κρήτη, είναι μια ενέργεια. Κλείστε τους λοιπόν εκεί, τελειώστε τους. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι μου λες τώρα, ναι θέλει δουλεμένα χέρια, τι εδώ, δουλεμένα χέρια και θέλει και χιούμορ, θέλει και, και μυαλό. Από ό,τι διαπιστώνουμε τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια, ορίστε παρακαλώ. Είναι από, τους, είναι από αυτούς που τράβηξε από τη γενιά, είπαμε και στο συνδικαλισμό. τάπα. Να. Ναι, έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να, σε καλά. Να σε καλά. Τώρα κοίταξε με τους συνδικαλιστές φίλε μου, δεν βρίσκεις και μεγάλη άκρη. Και που θα καταλήξει αυτή η ιστορία ένας θεός το γνωρίζει. Ορίστε παρακαλώ. Είναι κλεισμένα και στην Κοζάνη, όλα! Να δεν έχετε βενζίνη! Πού να πάτε; Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα! Λέτε, Λέτε, Κώστα. Λέτε, το Κώστα! Μάλιστα, ξέρω δε μου! καλά, καλά! Δεν τους πιστώνουν, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει τίποτα λίγο, κόστας. Στην Κουζάνη τι να κινηθεί, τίποτα δεν κινείται Δεν μπορείς να πας πουθενά ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα Τίποτα, μόνο στον Ταβός μπορείς να πας Κώστα μου Στον Ταβός να πάμε Να απογένουμε στραβός Όμως ε, ε, Λέγαμε, λέγαμε λέγαμε Ότι αυτή πραγματικά είναι ενέργεια Έτσι, είναι ενέργεια Δεν είναι ενέργεια Ελληνάρα μου Το πρόγραμμα της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεω. Για του απολυμμένου δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο λέγεται κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Πα, που τα βρίσκουν, ρε παιδί μου, αυτά τα ονόματα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι σπρώχνουν όσου υπάλληλου είναι σε διαθεσιμότητα μετά τη σίγουρη απόλυσή του να γίνουν επιχειρηματίε. Ελάτε, ρε παιδιά. Κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Θα σα κάνουν κοινωνικού συνεταιρισμού. Για του δημόσιου υπάλληλου. Κοιτάξτε, αυτοί το ξέρουν καλά το κόλπο. Δεν ξέρω πόσοι από εσά θυμόσαστε το κόλπο του Σιμίτη που έδινε 10 εκατομμύρια δραχμέ επιδότηση για να σηκωθούν οι νοικοκυρίε από το σπίτι να κάνουν μαγαζιά, αλλά έπρεπε να τα κρατήσουν 5 χρόνια. Και 10... Όχι, 1 εκατομμύριο νομίζω, Ναι, 1 εκατομμύριο του έδινε επιδότηση. Εν τω μεταξύ για τα 5 χρόνια ήταν 2-3 εκατομμύρια μόνο το τέβε τότε. Όχι τα νίκια και τα πάγια έξοδα ενό μαγαζιού. Έτσι λοιπόν τότε γέμισε μαγαζιά ο κόσμο. Διαλύθηκαν κάποιοι επαγγελματίε που είχαν απομείνει στην αγορά Γιατί αποφάσισε ο καθένας να πάει να ανοίξει τσιπουράδικο δίπλα από των τρεις γενιές Τσιπουρά ο οποίος δούλευε ξέρω εγώ είχε το μαγαζί από τον προπάπο του Αποφάσισε να ανοίξει η νηφικά η κυρία έτσι που καθάριζε φασολάκια στο σπίτι Να ανοίξει δίπλα από τη, τα της Σούλας ας πούμε η οποία είχε το μαγαζί και στέναζε Τα ξέρουν τα κόλπα Κοινωνικοί συνεταιρισμοί λοιπόν, ετοιμαστείτε φίλοι δημόσιοι πάλι, διότι σκέφτεται πολύ απλά το ελληνικό ε, πανέξυπνο κράτος. Ε, αυτοί όλο και κανά Μπεζαχτά θα έχουν. Αν τους δώκουμε και καμιά επιδότηση, θα φάμε και εμείς, θα βγάλουν και από τον Μπεζαχτά να πατρονάρουν την επιχείρηση. Να βάλε τέβε, να βάλε ίκα, να βάλε φώτα, νερά, τηλέφωνα, ε, φουπουάδες και τα λοιπά, πάλι τα λεφτά στον Μπεζαχτά θα έρθουν το δούλευμα όπως βλέπεις πάει σύννεφο έτσι <Τι> Κυρία μου και κυρία μου Η αριστερή πλατφόρμα της αριστεράς Με θέμα ε, Η αριστερά του 20ου Του 21ου αιώνα Ακού τώρα Δεν ζουν απλώς την κοσμάρα του μεγάλε Μας δουλεύουν κανονικά Η πλατφόρμα Η αριστερή πλατφόρμα Της αριστεράς Κάνει εκδήλωση Με θέμα η αριστερά του 21ου αιώνα όπου φυσικά αύριο θα γίνει στο σινέ κεραμικός Μπορείτε να πάτε. Φυσικά. Ε, λοιπόν, εκεί πέρα στην επιστημονική αυτή εκδήλωση για την αριστερά, για την αριστερά, του 21ου αιώνα, ε, διοργανώνουν φυσικά ιστοσελίδε γνωστέ αριστερές Όπως με βλέπεις Και να παρακαλώ. <Τιβι> Α, θα, θα μάθουν δε, τη γλώσσα των. <Τιβι> ναι. <Τιβι> ναι. <Τιβι> ναι. Ναι. Άμα <Τιβι> ήταν λε τώρα, μα κόψει τι γλώσσε αυτών, τι δουλειά θα κάνουν. Πάρα πολύ απλά θα μάθουν τη γλώσσα των κοφαλάλων. Πάλι θα λένε, δεν σας σταματάνε να λένε αυτή. Αλλά όμω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του αριστερού γερμανού βουλευτή του Ντάι Ελίγκε του Βόλφ Καντ αυτό να ακούσω και να πέσω στα τέσσερα Τα τέσσερα να προσκυνήσω σαν μουσουλμάνος την αριστερά του 21ου αιώνα όπως με βλέπεις σου λέω αριστερά κατάλαβες μεγάλε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη, πρώτο τραπέζι πίστα και πάνω στην πίστα ο Βόλφ Καντ που είναι επιστημονικός διευθυντής Α, όχι θα είναι και ο επιστημονικός διευθυντής Του Ιστιντού του Ερευνών Προμηθέας Του Κυπριακού Ακέλ Ακούς Κύπρο Λοιπόν ο Γιάννος Κατσουρίδης Ο Αντώνης Νταναβανέλη Τι είναι ο Αντώνης Α είναι μέλος του πουγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέλος του πουγού. Θα πάει η κουβέντα σύννεφο μεγάλη Θα πάει η κουβέντα σύννεφο Πολύ κουβέντα σου λέω Θεώρησε τον εαυτό σου σωσμένο τέλος Δεν ζουν απλώς στην κοσμάρα τους, ζουν στη χορτασμένη κοσμάρα τους. Παρακαλώ. μην με τσαντήσεις, να σου βάλω και να πει ματέθερα. Έλα, για, για, για. Σου βάλω κανένα ποιημα τώρα Ναι αυτοί όλοι είναι ρε παιδί μου είναι διανοούμενοι Είναι σου λέω πάει κουβέντα σύννεφο Έλα παρακαλώ <smallion> Να σε καλά Τώρα θα σας το πω Μου το μετέφερε εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Να πω λέει στου αριστερούς Όπως με βλέπετε πάντα αριστερούς Ότι με πορδές αυγά δεν βάφονται Και δυστυχώς Τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια Ακούσαμε πολλές πορδές Διότι έκανε, έκαναν, πήραν λάθος δρόμο οι πορδές Και βγήκαν από τα στόματα των δίθεν αριστερών Παρακαλώ you know an κόπι και γραμμή παιδιά ξαναπάρτε κόπι και γραμμή Κυρία μου και κυρία μου κόπι και γραμμή Τι πάθαμε oh, let... Ο γερμανόφιλος καθηγητής Ρε παιδιά, ρε παιδιά Τους κεφαλονίτες Δεν τους φτάνει δυστυχία τους εκεί πέρα Τους στέλνουν και καθηγητάδες Στυλ κριτικού εκεί Λέγεται κριτικός Αλέξανδρος ο καθηγητής Λοιπόν τους, ε, Ο οποίος, ε, λέει δεν αρκούν Λέει η φέτα και οι για την κρίση στην Ελλάδα <laughs> Να σου πω κάτι Κύριε Αλέξανδρε κριτικέ; ε, Οι Έλληνες Κάποτε στουμπάγαν Δεν ξέρω αν ξέρεις την έκφραση Κρεμμύδι Κρεμίδι καταλαβαίνεις Δεν ξέρω από ποια γενιά είσαι Σίγουρα θα είσαι από την πολυθρύλιτη γενιά Της αρπαχτής Αλλά να σου θυμίσουμε Ότι το κόστος κατασκευής φράγματος Του αράχθου που έγινε Στα τέλη της δεκαετίας του 70 Από, από σοβιετικούς Καλύφθηκε από εξαγωγές Εσπεριδοειδών της πεδιάδα Της άρτας στη Σοβιετική Ένωση Βέβαια θα μου πεις αυτά Τι να σε απασχολούν εσένα τώρα. Εσύ είσαι ένας, Επιστήμονας άνθρωπας Σύ τώρα να πούμε πήγες να βοηθήσεις να... Για τη μελέτη Θέλουν μελέτη στατικής τακτήριας Στην κεφαλονιά Έχουν πέσει Μιλάμε για χιλιάδες σπίτια Είναι ξεσπιτωμένος ο κόσμος Και πήγε, ο... Και πήγε λοιπόν ο Αχτεν Μούχτεν Είναι Εκεί πέρα ο κριτικός Ο Αλέξανδρος Μπορείστε παρακαλώ Καλή σα μέρα Ράδιο Άρτα Είμαι ναι, ο Νέο Να σε καλά. Γιατί πάλι Γιατί. గుమొం Αυτό అఫ్టర్ αυτό! ఐ యామ్ జస్ట్ Μάλλον, μάλλον. Τέλο πάντων, δεν άκουσες ακριβώς τι είπαμε, αλλά αυτό ακριβώς είπαμε. <Συσίλυντα> δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Να σου πω. <Συσίλυντα> Να σε <είσαι> καλά. <Συσίλυντα> Να σε καλά. να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα φίλε μου, καλή σου μέρα. Αλλά επειδή είπαμε ακριβώς αυτά που νόμισες ότι δεν είπαμε, δεν πειράζει. Τα πήραν τα Ερτζιανά κυρία μου και κυρία μου. Σου έλεγα λοιπόν ότι με καθηγητάδες τύπου παρακαλώ ναι. Ήδρα. Να σε καλά Να σε καλά Να σε καλά Να τον χαίρεσε Να τον χαίρεσε το γιο σου Να έχει ένα λαμπρό μέλλον Με υγεία πάνω απ' όλα φίλε μου <σομίως> Με υγεία Λοιπόν που λες λινάρα μου <σομίως> Αμάν φτάσαμε στο τέλος Ορίστε παρακαλώ <σομίως> ναι. <σομίως> ναι Ναι, ναι, ναι. Φτάσαμε στο τέλος παιδιά Να την τελειώσουμε την εκπομπή Θα μαμολύσει ο καλαφλούζος ο, ο καναλάρχης Λοιπόν να τελειώσω όμως Παρακαλώ πάρα πολύ Γιατί σήμερα αναφερθήκαμε ε, Στους αριστερούς όπως με βλέπεις Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ε, Και θα τελειώσουμε με την αριστερή κυρία Κανέλη Η οποία λέει Δυστυχώς ξεκίνησα την καριέρα μου με τους σεισμού. Μάλιστα ε, το ότι δεν έχει χτυπήσει κανείς στην κεφαλονιά το βρίσκω εξαιρετικό για τον νησί. Το ότι δεν έπεσαν τα σπίτια να σε βριβούν, το βρίσκω εξαιρετικό. Ζούσα μόλις τρακώσα μάλιστα. Μάλιστα. μάλιστα. Ε, άστο. Παρακαλώ. Άστο. Άστο. Άστο. άστο. άστο. Να σου πω κάτι. Ναι. Άστο. Να άστο. Άστο να, το το... να την κλείσω την εκπομπή διότι έτσι και το ανοίξω το ρημάδι τώρα Μιλάμε, θα περάσουν από εδώ, όχι εσουρούδια Λοιπόν, άστο να τον κλείσω την εκπομπή Αλλά πριν κλείσω την εκπομπή Θα σας αφιερώσω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι Σε όλο τον κόσμο Ένα ωραίο τραγούδι, ελάτε να το ακούσουμε παρέα Και θα επανέλθουμε να κλείσουμε <Παλήκα>, με τα παλικά <παλήκα>, <Τσιακήτζη> <Παλήκα>, με τα παλικά να Πέρασε κι από τη στυρνή Τσακητζίλε Βέντη <χωρίζει> <χωρίς> Κάνε και καμιά βόλτα από εδώ Τσακητζίλε Βέντη <χωρίς> Να τελειώνουμε Κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Άρτα, στο ράδιο Γκιόνις Σε όλα τα ραδιόφωνα τα οποία να δεν ξέρω, δεν, θυμ, δεν ξέρω και τα ονόματά τους αυτή τη στιγμή Θα τα μάθω και αυτά my... Τουλάχιστον αυτά τα ραδιόφωνα ξεσκατίζουν τα, ε, τα ερτζιανά Από το σκυλολόι που και την εύπεπτη τροφή που μας ταΐζουν χρόνια τώρα Μείνετε συντονισμένοι και εδώ στο Ράδιο Άρτα θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, την υπομονή να μας ακούτε καθημερινά Αλλά πάνω απ' όλα για τις ε, πραγματικά πολύ εύστοχες και ουσιαστικές παρατηρήσεις σας Κυρίε μου και κύριοι δεν ευχόμεθα αλλά απαιτούμε να είσαστε πάντα καλά Πολύ καλά όμως έτσι Για και χαρά σας Βάμπι, τι θα γίνει με αυτή την κρίση! Δεν μα μένει ούτε μια ταβέρα να πάμε. Καλάρε! Ράδιο Αρτά 101,5 FM Stereo.